Φωνές. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες, εκείνων που πεθάναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. Κάποτε με τα όνειρά μας ομιλούνε, κάποτε με την σκέψη της ακούει το μυαλό, και με τον ήχο τον για μια στιγμή επιστρέφουν είχε από την πρώτη ποίηση της ζωής μας, σαν μουσική τη νύχτα μακρινή που σβήνει. Επιθυμίες Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν αγέρασαν, και τα κλεισαν με δάκρυα σε μαυσολείο λαμπρό, με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια για σεμιά,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 και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν σκέπτομαι, το νου μου τρώγει αυτή η τύχη, διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω ήχων. Α, όταν έκτιζαν τα τείχη, πώς να μην προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων. Ανεπεσθήτως με έκλεισαν, από τον κόσμο έξω περιμένοντες τους βαρβάρους Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένη Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα Γιατί μέσα στη σύγκλητο μια τέτοια απραξία Τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί. Οι βάρβαροι σαν έλθουν, θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί σηκώθη, και κάθεται στις πόλεις την πιο μεγάλη πύλη στον θρόνο επάνω επίσημως φορώντας την κορώνα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε για να τον δώσει μια περγαμινή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλού και ονόματα. Γιατί οι δυο μασίπατοι και πρέτορε ευγήκαν σήμερα με τις κόκκινες, τις κεντυμένες τόγιες. Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους και δαχτυλίδια με λαμπράγια, αριστερά, μαράβια. Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια μασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλυγμένα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους. Γιατί και οι άξιροι δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουν τους λόγους τους να πούνε τα δικά τους. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί βαριούνται φράδειες και δημιουργίες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 Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύση; Απιστία Πολλά άρα ομύρου επενούντες, Αλλά τούτο ουκ επενεσόμεθα. Ουδέες χείλου, όταν φύη θέτης Τον απώλο εν της αυτής γάμης άδοντα, Εν σε άσευ παιδείας, Νόσον τα πύρου και μακραίωνε βίου. Ξύμπαντα τυπών θεοφυλί σε μα τύχε, πεώνε ευθυμόνε Καγώ το φίβου θείον αψευδέ στόμα, ήλπιζον είναι, μαντικύβριον τέχνη. Ο δαυτό ημνών, αυτό εστίν οκτανών τον πέδα των τον εμόν. Πλάτων. Πολιτεία Β. Σαν μπάντρευαν την θέτηδα με τον Βιλέα, σηκώθηκε ο Απόλον στο λαμπρό τραπέζι του γάμου και μακάρισε του νεονύμφου για τον βλαστό που θα βγεν από την ενωσή των. Είπε, ποτέ αυτόν αρρώστια δεν θα αγγίξει και θα έχει μακρινή ζωή. Αυτά σαν είπε, η θέτη χάρηκε πολύ, γιατί τα λόγια του Απόλωνο που γνώριζε από προφητείες την φάνηκαν εγγύηση για το παιδί της. Και όταν μεγάλωνε ο Αχιλεύς, και ήταν τη Θεσσαλία έπαινο η εμορφιά του, η θέτη του Θεού τα λόγια ενθυμούνταν. Αλλά μια μέρα ήλθαν γέροι με ειδήσει και είπαν τον σκοτωμό του αχιλλέως στην Τρία, και η θέτη ξέσχιζε τα προφυρά τη ρούχα, κι έβγαζε από πάνω της και ξεπετούσε στο χώμα τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια, και μες στον οδυρμό της, τα παλιά θυμήθη, και ρώτησε τι έκαμνος σοφο φως Απόλλων, πού γύριζε ο ποιητής, που στα τραπέζια έξω χαομιλεί, πού γύριζε ο προφήτης όταν τον ιό σκότωναν στα πρώτα νιάτα. Κι γέροι την απήντησαν πως ο απόλον αυτός ο ίδιος εκατέβηκε στην τρία και με τους στρόας σκότωσε τον αχιλλεία.